Κεφάλαιον Ιωταθήτα, σελίδα 558, στίχη 1 20, ο Παύλος εις Έφεσον, η επτά έξορκιστέ. Κάψις μαγικών βιβλίων. 1. Καθών χρόνων δέου απολώσιτο το Ισκόρινθον, ο Παύλος αφού περιόδευσε τα βορειότερα και υψηλότερα μέρη της Μικράς Ασίας, συνέβη να έλθει στην Έφεσον και όταν έβρανε εκεί κάποιου μαθητάς, δύο τους είπεν. Ελάβετε τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος όταν εμπιστεύσατε. Αυτοί δεν του απήντησαν. Ακόμη δεν ικούσαμε ούτε αν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων ενεργούν και μεταδίδουν χαρίσματα πνευμάγιων. 3. 3. Και τότε ο Παύλος τους είπε Ποιον λοιπόν βάπτισμα ελάβατε και εις το όνομα ευαπτίστητε. Αυτοί δε είπαν Ευαπτίστημένοι στο βάπτισμα του Ιωάννου. 4. Είπε δε ο Παύλος ο Μένι Ιωάννης εβάπτισε βάπτισμα από δίκης χωρίς όμως να δίδει τούτο και την άφεση των αμαρτιών. Και προέτρεπε ο Ιωάννης των λαών να πιστέψουν εις εκείνον, ο οποίος ήρχε το ύστερα από αυτόν, του τέστην εις τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος θα παρήχε την άφεση και τη σωτηρίαν. 5 όταν δε εκείνοι ήκουσαν τα αυτά ευαπτίστησαν αφού επίστευσαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού και στήριξαν όλην την εμπιστοσύνη και ελπίδα Τον εις το αξίωμά Του ω Μεσίου και ως Λυτρωτού και ως Κυρίου. 6. Και όταν ο Παύλος έθεσεν επί των κεφαλών Τον Τασχύρας ήρθε το Άγιο Πνεύμα επ' αυτών και τους μετέδοκε διπλά χαρίσματα διότι ομίλουν εις διαφόρους γλώσσας τας οποίας ω ξένας δεν εγ Συγχρόνω δε και 7. Ήσαν δε όλοι αυτοί περίπου 12 άνδρες. 8. Εν συνεχεία δε ο Παύλος, αφού εισήλθενε στην συναγωγή, εκήρεται με τα θάρρου επιμήνα τρει συνδιαλεγόμενου ε, των Ιουδαίων και προβάλλουν πιστικάς αποδείξεις περί των αληθιών των αναφερομένων στην βασιλεία του Θεού, την οποία εγκαθίδρυσε επί τη γη και σα καρδία των πιστών, ο κύριο Ιησού. 9 επειδή διαμερικοί από τους Ιουδαίους εσκληρίνοντο και δεν επίστευον, διαβάλλοντες και βλασφημούντες ενώπιον του πλήθους την πίστην για της οποίας ως διαδρόμου ασφαλούς οδηγείται ο άνθρωπος εις την βασιλεία των ουρανών, απεμακρύνθη ο Παύλος από αυτούς και ξεχώρισε του πιστούς μαθητάς από τους άλλους που δεν είχαν πιστεύσει. Και από τότε συνδιαλέγεται ο κύριτε καθεκά στην ημέρα εν τη σχολή κάποιου που ονομάζεται ο τύρανο η διδασκαλία δε αυτή στην σχολή του τυράννου δείρκεσαν επί δύο έτη, ώστε όλοι εκείνοι που κατοικούσαν στην Ασία, ήκουσαν τον λόγων του Κυρίου Ιησού και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες. 11. Και ο Θεός ενήργη διαμέσου του Παύλου θαύματα ουχή συνήθηκε τυχαία. 12. Και ήσαν τέτοια τα θαύματα... Ώστε έπαιρναν οι άνθρωποι μανδύλια υπεριζώματα και εμπροσθέλλας που είχε χρησιμοποιήσει ο Παύλος και είχε σφονγίσει με αυτά τον υδρότα του είχε καλύψει το δέρμα του και τα έφεραν επάνω στους αρρώστους και διαμόνες της επιθέσεως ταύτης απεμακρύνοντα από αυτού σε ασθένεια και έβγαιναν εξ αυτών τα πονηρά πνεύματα. 13. Μερικοί δε από του Ιουδαίου που περιήρχονται από τόπου ει και εξεδίωκονταν τα δαιμόνια διεξορκισμών, απεπειράθησαν να επικαλεστούν το όνομα του κυρίου Ιησού επί των εχόντων τα πονηρά πνεύματα, λέγοντα Επικαλούμενοι το όνομα και τον φόβων που εμπνέει η δύναμη του Ιησού, τον οποίο κηρύττει ο Παύλο, Σα εξορκίζομαι να εξέλθετε από αυτού που βασανίζετε. 14. σαν κάποια παιδιά του Σκεβά Ιουδαίου Επτά των αριθμών, αυτή που έπρακτον τούτο. 15. Απεκρίθη δε το πονηρό πνεύμα και του είπε «Γνωρίζω τον Ιησούν, Ιξεύρω και τον Παύλον, σεις όμως ποι είστε». 16. Και αφού επίδησε ο μεορμήν κατά αυτόν ο άνθρωπο εντός του οποίου ήταν το πονηρό πνεύμα και του κατέβαλε, εβιαιοπράγησε κατά αυτόν, ώστε αυτοί εξέφυγαν από το σπίτι εκείνο του δαιμονισμένου, γυμνή και τραυματισμένη. 17. Τούτο δε έγινε γνωστόν οι όλου και Ουδαίου και Έλληνας όσοι κατοικούσαν στην Έφεσον, οι οποίοι μίλουν πρωτύτερα ανεβλαβό ή αδιαφόρο περί του Παύλου και της διδασκαλίας του, και κυριεύθησαν όλοι αυτοί από φόβον και εδοξάζοντο το όνομα του κυρίου Ιησού. 18. Και πολλοί από εκείνου που είχαν πιστεύσει, ήρχοντο και εξομολογούντο και γνωστοποιούν δημοσία τα των πράξεις. 19. Αρκετή ιδέα από εκείνου που ίσχυσαν τα μαγικά στέχνα αφού έφεραν μαζί τα μαγικά βιβλία, έκιον τα αυτά εμπρό ει και συνυπολόγησαν τα στιμάσει τα οποία είχαν αγοραστεί τα καέντα τα βιβλία και έβρων συνολικών ποσών τη αξία των 50.000 αργυρών νομισμάτων ή τη περίπου 35.000 χρυσά δραχμά. 20. Έτσι ο λόγος του Κυρίου διαδίδεται με μεγάλη δύναμη και ισχυρή επίδραση.